Ναι, γεια σα, κληρώσατε την... το ποδήλατο. Το ποδήλατο, ναι. Το χωρί σέλα, αυτό δεν λέτε. Το ποδήλατο αυτό που ήταν για κλήρωση. Ναι, ναι, αυτό που δεν έχει τη σέλα για τους μερακλίδες; Ναι, αυτό. Το έχουμε, το κληρώσαμε. Ενδιαφέρεστε. Ε, για να παίρνω τηλέφωνο, μάλλον δεν ενδιαφέρομαι. Πάρε σέλα. δεν έχει σέλα και είναι παρεσέλα ή άμα δεν ωραίο ορίστε κερδίσατε ελάτε να σας κάνω μια πλήρη εφαρμογή να σας δείξω δεν ξέρετε θα αργότερα τώρα και μίλησε στη Βουλή για το Κυπριακό δεν Καθόλου πια. Για ποιον μιλά, μην ξεχνά. Ναι, ποιο συντραβή. Καλά, ναι, εντάξει, σωστά. Οι πρόγι του, η πολιτική προγωνή του, στα ελληνικά <σφίλαι> δεδομένα, απλά κάναν μια μπείστα με την Αμερική και τη δώσαν, την κύρια. Τι να κάνουμε τώρα, η πρόγονού. Καλά, οι πολιτικοί του πρόγραμμα είχαν και 60 εκατομμύρια ανεκρούσα μου πει, οπότε δεν κάνει καμία εντύπωση πια. Εχα. Δηλαδή αν εξέφτηκε χρυσή ευγεί να πω και κάτι άλλο τώρα. Το πιο δρόμο κύκλωμα στην Ελλάδα δεν είναι το δικαστικό. Καθαρό <σφίλαι> κύκλωμα <σφίλαι> δεν του λε. <σφίλαι> Όταν βλέπει ότι τρω τρία χρόνια ή σκορδέλει <σφίλαι> το κράτο στο γιοπαντελεκή τη περιοχή τη ευρύτερη. Πέκτη Κυψέλη και τρώει τρία χρόνια που προπονούνταν με μαχαίρια πάνω στου μετανάστε μαζί με του ομόσταυλου και τρώει 13 χρόνια η Ριάννα επειδή είχε κόμενο. Ε! Το εμπιστεύεσαι, το δικαστικό! Πραγματικά είναι το πιο βρώμικο στην Ελλάδα. Το πιο βρώμικο υπάρχει αυτή στην Ελλάδα είναι το δικαστικό, έτσι. Γιατί πέσει του βουλευτέ, κάποιο του ελέγχει. Δηλαδή στην επόμενη τραετία δεν του ψεφορεί, δεν του ελέγχει κανένα. Ανεξάρτητη αρχή και αρχήλια. Δεν του ελέγχει κανένα. Είναι ό,τι πιο βρώμικο κυκλοφορεί, όχι στην Ελλάδα, παγκοσμίω. Αποστόλη. Έλα. Χάά, τι κάνει. Καλά είσαι. Καλά, Μαρή, ποια είσαι. Χαίρομαι, Μόλι δεν το περίμενα. Μένα και πιο πριν και δεν απαντούσε. Πρώτη φορά παίρνω. Αγάπη Παρά μου. Πάνω πολλά χρόνια. Μωρό μου. Λοιπόν, σε θυμάμαι με την ψηλή φωνούλα που ήσουνε. Ποια ψηλή φωνούλα, Μόρι, πότε είχα εγώ ψηλή φωνούλα. Τι είμαστε εμεί, ευνούχη από του Αδονέου, λέγε τη θέση. Λοιπόν, για τον καλαμούκι, πήρα πιο πολύ. Να πάρει τον καλαμπούκι, Μόρι, τότε Άρα... τσόκαρο. Άι, Θέλω να δώσω συγχαρητήρια Να του πω μπράβο Χαίρομαι πολύ που σας ακούω μπράβο. Και να συνεχίσετε έτσι Και να πω και στον κόσμο Να σκεφτεί ότι όταν Όπως η Ελλινοφρένια που συνέχιστον Πολεμάνε και βρίσκουν με το ΕΣΟΡΟΥ Να τη σχολιάσουν Να σκεφτεί ότι όταν κάτι είναι μαζικό Και έχει δύναμη Μπορεί να καταφέρει κάτι Όπως εσείς που συνεχίζετε Μπράβο Αυτό... Ε, γεια σα στο γραφείο του κύριου Ματζαμπλόκου. Ματζαφλόκια. Ματζαφλόκια. Ματζαφλόκιας. Φλόκια, φλόκια. Κοιτάξτε, δείτε, παίρνουμε για το περιστατικό που έγινε προχθέ. Εκεί που ήμασταν πάνω στο γύρισμα. Ναι. Γίνεται μια πυρκαγιά στα μέγα, στο βιόλτο. Λέτε, και τρέχει ο κύριο Ματζαμπλόκο να πούμε να πάει να τη σβήσει. Και το γύρισμα εμεί στη μέση. Και τώρα τον ψάχνουμε δύο μέρε και δεν το βρίσκουμε. δεν Ένα... μπορεί να τρέξει το γύρισμα. Ε, Θα επιστρέψει. Με τζαφλόκια γύρνα πίσω. Στεγνώσανε. Εσεί ο γαματέα του είσαστε. Ναι. ναι. Ε, κοιτάξτε, δείτε. Μπορείτε... Ε, θα του του του του του Να κάνουμε και φωτιά, ήταν φωτιά, έχει ανάψει το μονίτη από τα μέγα. Έβρα πάνω το Μα φόραζε έχει πάρει φωτιά το μονίτη, σε κανένα με τη βεντάλια, πήγε. Δεν γίνεται στο γύρισμα Εμείς αφήσαμε το γύρισμα στη μέση. Ωραία, έγαπιτέ, και θα να το τελειώσει ο ματσαφλώκια. Γύρισμα είναι. Έχει, ο καιρό γυρίζματα. Τι τα λέει ο λαό. με χρόνια με θα είναι κάτω Λοιπόν, Έλα πώς το λέει, Σουλτάνα είμαι Έλα Σουλτάνα, πού είσαι μόνο Νεολουκά Εδώ στην ίδια θέση πάντα α, θα Λοιπόν, θα πήρα να σου δώσω γνώση Και να σε κάνω δυστυχισμένο α, Και μόνο εσύ κάνεις τους άλλους αχα, αχα. Ο Χριστός, η Ναγία Τριάδα Είναι αληθινός και ζωντανός Τι λες Θεός, Θεός, να αν, πανούσιο είναι. Πανούσιο. Θεός αν είναι Θεός αν ο Χριστός, Μη, Χριστός γι, α... Όταν μιλάω θα μιλάς από πάνω, μάθε Τόσο καιρό κάνεις καριέρα στο ραδιόφωνο, δεν έχεις καταλάβει τα βασικά Αυτά, ένα μηδέν Και το δεύτερο, εξέρεις την εξωγή είναι Αυτό που σου λέω είναι αλήθεια. Εξωγήινη είναι. Εξωγήινη. Λοιπόν, η πολιτική μα πάνω από 90% είναι ότι είναι μονισμένη. Ποια εξωγήινη. να φτιαζόμαστε άδικα για αυτού. Πρέπει να με κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Ποια εξωγήινη, λέμε. Τζούλια Ρόμπερτ. Ποια εξωγήνη, για Γιαμίλα. Α, και οι Παριζιάνε. Και οι Παριζιάνε είναι. Και ποιε είναι Παριζιάνε. Όχι, αλλά δεν χρειάζεται. Υπάρχει. Να είσαι καλά, χάρη χάρηκα τη βλαχοπούλη. Ξέρω, αμ. Γεια σου, γεια. Κάνεις χαρούλες, μπορούμε οι διακοπές και κάνεις χαρούλες. Βάζεις τρακοντάκι για τα σχετικά. Όχι, είμαι λίγο blue. Είμαι blue, είμαι στις μαύρες μου και βασικά είμαι blue. Και βασικά είμαι blue γιατί I'm blue, da badi, da bada. Da badi, da bada, da badi, da bada. I'm blue, da badi, da Ναι, ναι, βέβαια. Πέ στο στίχο. Έλα να τα λέει Γερμανούνε. Πάμε τα παντίδα πάντα. Πόσο φτάνουν η μέρε για να φύγεις θα έχει το καταβαρά. Έχει γίνει χαμό. Θα γίνει τη πουλιά μα. Σεκινάει παρτάρα. ¿Cómo ya te quieres? Ola, Hola, hola, hola, hola, hola. hola, hola, hola. Όχι, αυτό το είπα, δεν θέλω να ξαναμπού. Τα φιλώ πολύ, γεια! Yeah. Τι με φιλεί, Μωρή? Μα... Δεν τραγουδίσαμε, δεν είπαμε κάτι. Ένα τραγουδάκι. Πες μου, πες μου ένα τραγούδι, αφιέρωσα μου κάτι. Αχ, τι θες αγάπη μου να ακούσεις Τι θα σε έφτιαχνε, τι θα σε έφτιαχνε. Κάτι καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό, μην πάω σε Πολίνα και τέτοια. Να πω κάτι καλοκαιρινό όμω, με περιεχόμενο που μπορεί να σε yeah. ταξιδέψει. Κι σου ωραία και τραγουδούσε σιγανά στον ανεμογλιστρούσε. Για σένα. Κίσου, Właśnie, yeah. ja <laughs>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 Το κομμάτι. Ούτε μνημόνια, ούτε μέτρα, δεν με φοβίζει τίποτα από όλα αυτά. Με φοβίζει ο επόμενο πρωθυπουργό που θα πει ότι του βάλανε το πιστόλι στο κεφάλι και αυτό το μουνάκι θα το γυρίσει και θα το βάλει το πιστόλι στη μάνα μου, στη μάνα σου, στη μάνα του καθένα και θα μα γαμάνε για 99 χρόνια ακόμα. Τα φιλιά μου. Άντε, καλέ επιλογέ εύχομαι. Αυτού που θα φέρουν τα πιστόλια τα επόμενα, γεια. Ναι. Τσίπρα, δολοφόρη! Αϊ, που με λε και τσίπρα, αϊ, συμπτήρη Μου <ΠΟΥΣ> είναι ένα εδώ καβαλημένοι, οδηγυναστήρια εκώση, μέσα σε πέτυχα. Έλα σου λα. <στατώ> άκουσα <στατώ> τώρα ρε μα μια κυρία να πούμε εκεί, σου λέει, να πούμε εγώ είμαι με, με τη δημοκρατία. Αμέσως να βάλεις τα μπέλα. εσύ αν δεν είναι κομμουνισμός, θα είναι φασίστρια. Αν δεν είναι φασίστρια θα είναι δημοκρατία, λέτε για λ**. Με άντε μου στα διάλφα, μη στα κάνω. Γιατί βάλεις τα σε όλους ρε μα λ**, μπορεί να είναι με τη δημοκρατία ισονομία. Είμαστε και ρε δρεματά. Δραμα, Δεν είναι μόνο ο φαθισμό. Εσύ είσαι με το σαμαρά να θυμίσω. Μελίω. Μακριά από τη δημοκρατία είναι αυτό. Εγώ βάζω Είμαστε, την ταμπέλα. Όχι όμω μια δημοκρατία. Α το παιδί μου τώρα που <σταστασταστά> θα κάνουμε και κουβέντα. Βράει συχτήρι. Μαρικού τα λεφτά έχει έναν τρόπο να καβαλάσει λέξει. Εγώ πίστευα ότι ο σαμαρά και πιστεύω θα μπορούσε να κάνει δουλειά την δεδομένη εποχή. Όχι ότι ήμουν ανακολημένο δημοκράτη, τον καραμαλίσ που ξαναπιούτα να το χέσω μα. Όπω και τον παπαδρέο το μαλάκα, με τον αντρέα ήμουνα. Εγώ είμαι με. Αυτό που θα κάνει κάτι καλό για τη χώρα παλιόμαδο Θα καταλαβέ το Βρε ουστ... Τι μου βάζει στα μπέλε Βουστ Αντιγιά Όχι αντιγιά ρε ματιά Θέλω να σου πω για κάτι άλλο Τι να μου πεις ευαρέθηκα ήδη <Τι> Ναι <Τι> Βουστ αδιάλα <Τι> Ναι Κι <Τι> όμως δεν γίνεται δεν γίνεται Με πιάνει το χαράτ <Τι> Αχ Δεν τα Έτσι, μπορώ εγώ. αυτά. Να κάνουμε λογοπαίγνια με τραγουδάκια, αλλά με κοκκίνο και με, με τέτοια δεν γκάτσε κανεί. Δηλαδή ήρεμα. Το μαμίσι το έχουμε φάει από τον τζίβα και όλου του υπόλοιπου. Mm. Δεν χρειάζεται να πούμε τραγουδάκια. Εντάξει, όχι με έχει μια λογική, ναι. Αλλά μην ακούμε και τα, τα, τα και, και τα αυτιά μας. Sorry. μα. Με τώρα. Δηλαδή τι θέλει τώρα εγώ να σου ξέρω τον Βράζεται τη άλλη από τα χαμα. Το καλαμπούκι τον έχουμε πολύ Έχουμε μάθει πέντε πράγματα από τον καλαμποκι. Κάει τώρα να τον πείραξει η που θα πάει η αμυστή δίπλα στον τσίπρα. Και τον νίκη τη πώ θα το πληρώνει. Το νίκη τη Εντάξει το αμιστή. Το νίκη. Ποιο είναι ο το νίκη. Του σπιτιού. Η ο... Τιδέη. Πρακτικά πράγματα. <συρκά> Ερωτήσει πρακτικέ. Ο, <συρκά> ο μισθό του κουτσούπα και του παπαρίγα 40 χρόνια δεν τον πειράξατε. Πολύ μ' αρέσει που έχει να πει πάντα κάτι κατά του κουκουέ. Δεν σε έχω ακούσει όμω με το ίδιο πάθο να λε κάτι κατά ποτέ τη Χρυσή Αυγή, του Λεβέντι, του Δωδωδωράκη, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σε έχω ποτέ. Με μεγάλη χαρά και ευκ κατά του Όμω λίγο να το δει αυτό. ε? Ο αντικομισμό είναι πολύ εύκολο. Όχι, δεν είναι θέμα αντικομονισμό. Οπονομισμό να σε δω. Το να αλλάξει είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Ναι, να δεν σου, λέω Μπορώ να σου πω χιλιά πράγματα γιατί χρυσά του κοινωνικά. Καλά στον καπιταλισμό. Συγγουρά και εδώ ξαναθεώ! Τα καλάσιο στον καπιταλισμό. Είναι πω σε κηβίδα. Πάμε. πιάσει το μηχανισμό Από τα αυτιά τον πιάνεις στο λαγό Μπορώ να σου πω χιλιά πράγματα και για τον Τσίπρα και για την Κοσαντοπούλου πω. Πάμε τσικούδια και δόξα τω Θεό Το τσικούδια μου με, εμένα για την καλοκαιράκι Τον Πελοπίδα τρως με μια τσιμπίδα Στην Παρθενόπι χαρίζει ένα τόπι Και με τα χρόνια γυρνάσαι στα σαλόνια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 Όμως καιρό που κι εσύ θα να πιστείς πως έτσι δεν τη βρίσκω